Στοίχη 13 ως 23. Προτροπέ προς τους δυνατούς. 13. Α μην κατακρίνομαι λοιπόν εις το εξίσο τον άλλον, αλλά τούτο προτιμήσατε, το να μην θέτεται στον αδελφόν εμπόδιον, ώστε να σκοντάψει ποτέ και να παρασυρθεί κατάκρισην ή και να κλονιστεί στην πίστη. 14. Ξεύρω και έχω πεποίθηση την οποία μου εμπνέει η ένοσή μου με τον Κύριον, ότι καμία τροφή δεν είναι εκφίσως ακάθαρτος, αλλά μόνο εις εκείνον που θεωρεί κάτι ως ακάθαρτον, εις εκείνον τούτο γίνεται πράγματι ακάθαρτον. 15. Δεν φτάνει όμως η σε αυτή για να μην με το φαγητόν. Πρέπει μαζί με αυτή να συνυπάρχει και η αγάπη. Εάν δεν διαφαγητόν ο αδελφός σου λυπείται και σε αποδοκιμάζει και αγανακτεί εναντίον σου... Δεν συμπεριφέρεσαι πλέον όπως απαιτεί η αγάπη, εφόσον σύ επιμένεις να τρώγεις και να λυπήσει έτσι τον αδελφόν σου. Πρόσεχε να μην παρασύρεις με το φαγητόν σου στην την απώλεια εκείνων δια του οποίου ο Χριστός απέθανε. 16 Ας μη γίνεται λοιπόν αιτία κακολογίας και μομφής από τους ασθενείς αδελφούς, το αγαθόν του στηριγμού σα ή στην πίστην, χάρηση των οποίων δεν διστάζετε αλλά μετελευεία στρώγεται οιονδήποτε φαγητών. 17. Διότι η στην πίστη, χάρησης των οποίων δεν διστάζεται, αλλά με τελευθερία στρώγεται ή ονδήποτε φαγητόν. Δεκαεπτά. Διότι η ονδηποτε 17 δεκαεπτα διοτι η βασιλεια του Θεού, την οποία ίδρυσαν ο Χριστός επί της γης, δεν συνίσταται στο να τρώει και να πίνει κανείς ελεύθερα συνίσταται εις την δικαιοσύνην και ειρήνην και με τους αδελφούς μας και στην την χαράν τας οποίας γεννά το Πνεύμα το Άγιον. 18. Διότι εκείνο που με τα μετασαρετάς αυτάς δουλεύει στον Χριστόν γίνεται ευάρεστος εις τον Θεόν και επιδοκιμάζεται από τους ανθρώπους. 19. Αφού λοιπόν εαρεταί αυταί φέρουν τέτοιο αποτέλεσμα ας επιδιώκουμεν και εμείς, Κάθε τύπου συντελεί στην ειρήνη και στην αναμεταξύ μα πνευματική ωφέλεια και πρόοδων και οικοδομήν. 20. Μην κρυμνίζεις δια τόσων τίποτα ένιων πράγμα όπως είναι το φαγητόν, το έργο τη οικοδομής και σωτηρία του πλησίον σου, το οποίο όχι άνθρωπος, αλλά αυτό ο Θεός εργάζεται. Όλα μεν τα φαγητά είναι καθαρά και δεν μολύνεται πνευματικός ο άνθρωπος από ιονδήποτε φαγητό και αν φάγει». Το φαγητόν όμως φέρει ψυχική βλάβη και ενοχή εις τον άνθρωπον εκείνον που με αυτό γίνεται αφορμή σκανδάλου στων αδελφών του. 21. Καλή είναι η ελευθερία να τρώγεις από όλα. Πολύ καλύτερον όμως είναι να μην φάγεις κρέατα, μη δένα πείς σύνον, μη δένα κάμεις κάτι στο οποίο ο αδελφός σου σκοντάπτει ή σκανδαλίζεται η δικνύα δυναμιαν 22. Συ πίστην για τα φαγητά. Καλώς. Έχει την πει μέσα σου και στην γνωρίζει ο Θεός Μακάριος είναι εκείνο που δεν αισθάνεται τύψιν και κατάκρισιν από τη συνείδησήν του όταν πράττει εκείνα που προηγουμένως τα εξήτασε με ακρίβιαν και τα ύβρε καλά 23. Όποιος όμως αμφιβάλλει περί του αν το φαγητό δεν τον μολύνει αυτός εάν φάγει υποπίπτει αμέσω εις αξιοκατάκριτον πράξιν διότι δεν έφαγε με την πεποίθηση ότι το φαγητόν είναι καθαρόν Κάθε τι δέ που δεν γίνεται με πεποίθηση εσωτερικήν, ότι είναι τούτο ορθόν και ανένοχον, είναι αμαρτία.